Ναι, πώ? Κυριάκο, λέω, εσύ είσαι. Α, σα παρακαλώ, εγώ μίλησα έτσι. Ε, και τέλο <laughs> πάντων, τριχιά ώρα θα ήμουν δω έτσι και αλλιώ θα είχα να κάνω παρακολουθήσει. Ρε, Αποστολή, δεν μιλάω σε εσένα, στον Κυριάκο μιλάω, λε να μην μα ακούει. Α, test, test, ακούγομαι. Ένα. Κυριάκο, με Δεν είναι ο Κυριάκο, είναι ο υπάλληλο τώρα. Ο υπάλληλο είναι τώρα. Κάποιοι υπάλληλοι λε, πε του <laughs> γαμιέσαι, ρε, μα <μαλά>. λέει. Α, <laughs> Φαντάζομαι ότι <laughs> το, το λέει, αν έχει βάλει να παρακολουθεί εμά, του έχει πει τάξει τώρα τι γαμιά. Αυτό είναι ικανό ρεφτήλαι να έχει βάλει να σε παρακολουθούν και να μην ακούει το ραδιόφωνο. Να σε ακούει κατευθείαν από το Πρέντατορ. Ας. Α, μπορεί. Καλά, oh. του είναι και πιο εύκολο τώρα. Yeah. Εσύ, άμα yeah. θες yeah. να δει Netflix yeah. και είναι μακριά η yeah. τηλεόραση yeah. και έχει κοντά το κινητό, δεν το δει το κινητό, yeah. αμέσω η τουαλέτα. Yeah. Netflix στο κινητό μου. Μα και το ραδιόφωνο εγώ από το κινητό το ακούω. Άρα το αυτό το που σε βολεύει. Ε, και ο Κυριάκο, γιατί άμα το κάνει αυτό είναι πρόβλημα. Καλά, δεν είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα. Άλλο να σε ακούει όμω από το Ιντερνετ ή από το κινητό σου μου. Δεν θα βάλει το Πρέντατορ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 Που πώ, Που τσα, Ρο. Στον κόκκινο σου. <laughs> <λέγαμε Ροζ>. <laughs> έτσι λέγαμε μικρή. Έτσι κι αυτό, για αυτό σκέφτηκα. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Πηγαίνει και πέρα ένα πολύ κλεπτισμένοι άνθρωποι. Πολλέ γνώσει, ερωτικέ. Ναι, ναι, τα τυπο... και όπω έχουμε ξαναπεί, ωραία εκτίθενται <laughs> αυτοί. αυτοί. Ο παρουσιαστή θα ξέρει όλα. Που <laughs> τα διαβάζει <laughs> από μέσα. Γιατί παρακολουθούσαν μόνο και δεν και να Εγώ δεν κατάλαβα γιατί Δεν ξέρω γιατί εσύ το τον ένα. Μετά Παίρνουμε σε ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην έχει παρακολουθεί και εμά. <σχαισόν> ναι, θα μπορούσα να παρακολουθεί εσά για να φτάσουν σε μένα. <σχαισόν> ναι, πώ το κάνει, Παρακολουθεί, λέει η αδερφή Καρυπίδη, για να παρακολουθεί το Μαρινάκι. <σχαισόν> <σχαισόν> μαρινάκι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντω, νομίζω ότι όλα αυτό είναι μια σκηβωρία. Πάει αυτό που παξευάνε Μαλακίε, λέει, για να πουλήσει φίλα, ξέρει τώρα. Ψέματα κι αυτό. Σαν την Οβάρτ, σκεβωρία, τέτοια φάση. Ναι, σαν την Οβάρτ, σαν την έχει τη λίστα Λαγκάρτ, μα που του έκανε ένα δικαστήριο για να τον. Τη λίστα Λαγκάρτ, πού τη θυμήθηκε, Καζωμάρε. Που δεν την έβρισε Εγώ τώρα, τώρα που μιλάμε, έχω στο γραφείο μου τρία αστικάκια random που δεν ξέρω τι έχει μέσα το καθένα. Ναι, μόνο που τα αποκλείεται τώρα από αυτά τα τρία να έχει στοιχεία για καμιά χιλιάδα τύπου οι οποίοι έχουν χρεστεί εκατομμύρια στο εξωτερικό. ξέρω. Το ξέρω. Δεν τα έχω ανοίξει. Πάντα... Και αν μου το έχει φυτέψει κανένα μπάτσο. Ή άμα έκανε καμιά παρά με το Βενιζέλο και σα έχει φυτέψει από τότε το Βενιζέλο. Μπορεί μια μέρα που θα έρθει σπίτι ο Βενιζέλο να φάνε και τα πντουλάπια όλα. Έχει <laughs> τα πόμολα. Είναι πολλά τα λεφτά. Για Λε, να κάνει το εξοικονομό μετά. Το θέμα ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο άστο το πράγμα.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 Ε καλημέρα! Καλημέρα! Ε, ρε παιδιά, άμα είναι να κυβερνήσει το κουβουένα μα το πείτε να πάρα να το ψηφίσουμε μέρε να βγούμε στου τρόπου. Βγείτε άμα ναι. Πέρα, να κτέλουμε, Βγείτε εσεί αίτη... και δεν θα χρειαστεί να τρέχετε κυριακέ. Α όχι να πάει να πάμε αποστολή να, να βγει εσύ μπροστά και εγώ ανθρώπου ακολουθήσει. Εγώ εκεί, με μηνώννε. Εσύ δεν είσαι για να με δει. Την τετάρτη που θα είσαι εσύ γιατί εγώ εκεί θα είμαι εσύ, πού θα σε. Δει, εγώ οπό, εγώ εκεί εγώ μαζί σου άκου! Για να σε δω. Θα μαζί τι μακαρονάδε και του Στακού αυτά τι γαρίδε και να πάμε όλοι στον αγώνα να προσταστώ. Στι σχέσε και. Θα κυβερνήσουμε, Αποστόλη, μαζί να δεν και φάμε, εμείς, θα φάμε κανεί και εστακού, αυτό είναι το θέμα. <laughs> ότι εσύ πιστεύει ότι αυτά είναι μόνο στον καπιταλισμό που έχουν καπιταλισμό θα τροώσει. Όρε σε μαλάκα! <laughs> Εδώ <laughs> τα <laughs> τρό <τρως> και τα πληρώνει 20 ευρώ. Αυτό σου και λέει, αυτήν την διαφορά το μαλάκα. Καμπωλή στον δρόμο! Ρε. Δεν θα σου τρώω την υπεραξία ήλίδια <laughs> Έτσι! είναι. Καλά πιο μαλάκα, σα αποσύνω δεν υπάρχει αλλά! Δεν έχει ψάξει καλά. Μπορεί να μην υπάρχει, δεν έχει ψάξει καλά. Επίση σκέψει ότι 70.000 άνθρωποι ψήφισαν τον άδωνη. Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Όλα! Μπονεστάρδε! Μπαστάρδε! Μόνο εσύ θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Εγώ! Ε, ναι, να μου που βρίζει απλά είναι σε άλλη γλώσσα. Ε, όχι, δα. Εγώ όταν θα μπορούσα να μη δεν είμαι. Είναι λίγο, αλλά όχι τόσο. Είπαμε. Τι θε? Να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για το σοου που έμαθα ότι έσυσε ο Άδωνη. Το δεύτερο, όχι το πρώτο, με το χαρτί υγεία και άλλα σχετικά. Έσυσε ένα δεύτερο μετά που υπόθηκαν τα αρχαιολογικά.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 Χώρους εστίασης και εσύ εσύ που υπέρχαν στου χώρου εργασία. Ρωτάω εγώ, λέω. Μάτω το, το κουνούμα, πήρε ένα περασπιστή. Έματί! Μπορεί κουνούμα, μπλζάκι έχει. Αμέσω και έχω και κοντό μαλί για να φαίνεται από πίσω και η Ελληνιά. Μαρέσει. Αγορέ. Συλλογισμένο βανδί. Όχι, όχι. Τη βανδί, αν έχει μαλλή βανδί, το φρέσκο, το καινούριο, <laughs> η βανδία έκανε το μαλί του έχω νεογκόμενο α πούμε. Εκεί φαίνεται το υλιοφέρνια. Α, δεν ξέρω τι έχει βανδί. Δεν Τι ξέρει, αγάπη μου γλυκιά και περαιέ και μιλάμε. Ότι έχω κοντό καρέ και πρόσφατα κοκίζει. Κοκκινισμένο, γι' αυτό. Με κάτω το κέφαλη. Κοκκινισμένο. <laughs> Είσαι τζίντζερ. Τζίντζερ, ναι. Είσαι ginger. Είμαι ginger, ναι. πιο σκούρο. Περίπου, κάτω κόκκινο. Πιο μπέργκουντι, θα λέγαμε. Περίπου. Με το μπλουζάκι πάει πάρα πολύ. Όπω είναι το κουνούμα εδώ μπροστά, γραμμένο, ναι. του πάει πάρα πολύ. Τι είναι σε ταριστό. Δηλαδή έχει κάνει το μαλί του Playmobil, α πούμε, σε κόκκινο. Άντε ρε φύγε από εδώ που θα μου έπει και Playmobil. Τι έχουν τα Playmobil, καλό είναι. Ναι, εντάξει, ωραία, okay, σωστά. Τα Lego είναι το πρόβλημα που έχουν πολλέ γωνίε. Γεια σα, Εκτεγόρη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για το καλάθι τη Νικοκυρά. Γιατί εκεί που έλεγα μια φορά την ημέρα, Γαμύρι, σε μισοτάκι, τώρα το λέω όλο το 24ωρο. Και πλέον και να σε παρακολουθήσουν, λε και δεν το ξέρουν. Και δεύτερο, θέλω να αυτό το μαλάκα που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι έρχονται, αν και δεν είμαι αριστερό, έρθουν να μα κλάσουν τα αρχίδια όλα αυτά. Τα αρχίδια. Αυτό αποστολάκι. Τελείωσα. Πάρα στο μισό. Παρακαλώ. Ποιον? Κυρία Αποστόλη. Παρακαλώ. Είμαι... Φυλακέ ανελίκων εκεί. Είμαι η ζωή και. Αχ, ο... ζωή μου. Ήθελα να σα μιλήσω γιατί σα ακόμη με τη μαμά μου κάθε μέρα. Δώσ μου τη μαμά σου. Και θα τα αγαπώ πάρα πολύ. Μπαμπάς δεν υπάρχει. Εδώσουμε τη μαμά. Εδώ είναι. Μαμά? Μανούλα. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Μανούλα μου, τι μου βάζει το ανήλικο. <laughs> Μα έχει τρελαθεί να μιλήσω στον Αποστόλη, να μιλήσω στον Αποστόλη Να ξέρεις, κοιμίζω τα παιδιά μου μόνο με ελληνοφρένεια καφού ξύπιο είναι, δεν πήγε καλά Άς, Το βράδυ, το βράδυ, το βράδυ Ξανά βάζεις παράλειψη κονσέρβα Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Αγαπάμε ελληνοφρένεια θα, θα σου βάλω ελληνοφρένεια να κοιμηθείς Αν δεν έτσι. κοιμηθείς θα σε δώσω στο Μαρσέλο, έτσι θα <laughs>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 Έλα, για. Έχει δρόμο. Έχει το Νέιλιν τον ήχι, τέλο πάντων τον ήχι. Nailed it. ήχι, αυτό. Ναι. Η καρφί, αυτό. nail επίση. Ναι, η καρφί από τον ήλιο. Σωστά. Σωστά. σωστά σωστά. τα λε. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Έτσι ακριβώ είναι. Σωστά τα λέω. Δεν βγάζει νόημα, αλλά ναι. Να είσαι καλά. Είχε. Να είσαι καλά κι εσύ, Αποστολή. Γεια. Παρακαλώ πολύ. Γεια σου, μικρούλι. Γεια. Εμένα, γιατί δεν με παρακολουθεί Αποστολή, Δηλαδή είμαι τόσο πολύ προβλέψιμο. Έχει και... άλλου Μην αγώνεσαι. Όχι, εγώ τι είναι να πω. Τα λέω Οπότε εντάξει. Εσεί σε περίπτωση άδωνη, τι κρυφό έχετε για να σα παρακολουθούν, Αυτό είναι το περίεργο. Από όλη τη λίστα, με ο άδωνη μου κάνει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μα παρακολουθούσε όλου. Εμένα, το Χατζηδάκη, τη σύζυγό μου, την Ευγενία. Τώρα επειδή είμαι για τον άδονη, Επειδή. Ο άδονη έχει ώρε εκτό τούτιο για να τον παρακολουθήσουν. Ότι τι είναι, τα βλέπει εκεί. Θα στον αυτιά, Θα είναι στον πορτοσάλτε κάπου θα τον δει. Ρε αστροπελέκι, δούλεψε, εντάξει. Ο κάποτε, άδ Από το και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει πάει στη γη. Οπότε ο Μητσοτάκη γι' αυτό δεν τον παρακολουθεί. Μου άμα μην, το... μην πάει στον Ποδάνο, α πούμε στον Βελόπουλο. ρε παιδί μου, σου λέει, Άμα χάσετε τον Άδον, ή πιο θα έχω να βγαίνει στα κανάλια όλα μέρα να λέει Βλακίε και να του ξέρει ο κόμμα. Ε, τώρα μη είσαι υπερβολικό, υπάρχουν εντάξει. Ε, εντάξει, λοιπόν γι' αυτό. Δούλευε εντάξει, ρε, να ανοίξει το μυαλό σου, Λίγο ρέλα, Θα πιάσει ο κόλο μου όμω. εδώ πιάνει τα φάλα. Να σου πω κάτι, εγώ ξέρει πολύ καλά ότι μου μένω στα βόρεια προάστια, οπότε είμαι Παναθηναϊκό. Το σκέφτηκαμε από το πρωί. Μπορώ να αλλάξω και να γίνω Ολυμπιακό σε μία περίπτωση. Ξέρεις σε πια. Σε πια. Εάν ο Μαρινάκης καταφέρει και ρίξει το πιτσοτάκι, θα τραγουδά ο Κοσκοτάκι, θα ο Κοσκοτάκι, θα μερική. Ο Σαλιαρέλη σπιλάκι, και μισή ο Ολυμπιακή. Θα στα με μια ζωή. Καλό είναι για οπαδό, καλό. Πώ φέρετε ο, ο φέρε Τζοικολόγερο. Ago, tego mnie teraz to busi ja.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 na d i Lanabereka diusza, na wysoki, na wysoki, na wysoki, berek na na birka na wysoki, berek na krutoi, a grybos, prata prata Όσα που είναι και τη πόδα. Το mm. καλάδι του νοικοκυριού στα Τούρκικά είναι τα σακλαρό το Τι λένε παιδάκια. Σεμίζει το σώμα σου. Τα σακλαρό το ροβά. Κοίραζε να είναι ντολμά. Άμα ήταν ντολμά, θα ήταν και επίκαιρο με τη συνέλευση του Πούλη Πατζικολάου. Τορβά αγάπη μου, τορβά. Τορβά είναι το καλάδι γενικά, η σακούλα τέλο πάντων. Αυτό που είπε ο άλλο ο παπούλη, ο πολύ σωστό που είπε αρχήγια καπαμά. Πώ τι είδατε τι τιμέ, βλέπω που μπήκατε, βγήκατε. Πώ τα είδατε καπαμά. Όπω, πώ. Τα Τούρκυχα δεν είναι τώρα θα τα ακούσει Αφού άχρη. Ελικά είσαι όλου ο Τουρκού. Όχι απλά ιδιαίτερη πατρίδα που στα μέρη Σε είπαμε δύο πατρίδε Ρωσία ή Τουρκία. Όχι αγάπη μου όχι μου και η ιδιαίτερη πατρίδα που μου είναι του The Port of Turkey που λέμε και στα Ελληνικά. είναι του το σπίτι Άρα με βρίζεις. θα σε βρίσκω και εγώ και σε κλείνω. Κάτσε όλοι σήμερα, κάτσε όλοι σήμερα. Κάτσε όλε σήμερα, ας Αυτοί λοιπόν οι μαλάκες οι άριστοι, οι άχρηστοι, ό,τι παπαριά κάνουνε πάνε να την καλύψουνε. Βάλανε την Εύα τώρα, η οποία τελικά ήταν Αδάμ, δεν ήταν Εύα, για να καλύψουνε τις μαλακίες τους. Το θέμα είναι, θα του ξαναπώ για ακόμη μια φορά, θα με συγχαρεί. Πότε θα ξυπνήσει ο Μαλάκα ο Έλληνας, Μιλόν, θα βγει δρόμο να του ότι είχε